Δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το κεφάλι. Έλα ρε φίλε. Έλα. Έ άκου, να δεις τι έγινε. Ε, εσύ ο χριστιανός σήμερα. Το όνομά μου δηλαδή είναι χριστιανός. Με Ευχαριστώ Ευχαρίστω να τον εξυπηρετήσω τον άνθρωπο. Τσάμπα έτσι χωρίς λεφτά. Αποστόλιακου πες στον Θήμιο. Να μην λέει πολλά για την Τουρκία γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνε. <laughs> ναι, ναι, να μην λέει πολλά για το Τούρκου. Το πε, το ίδιο θα μου πει πάλι γιατί θα ξυπνήσουν οι Έλληνε, το ξέρω. Έχουμε κάτι καινούργιο ναι. να πούμε. Ε, εντάξει, συγγνώμη, λοιπόν άκουγε. Παρακαλώ, δεν θέλω, συγχωρεμένο. Έβγαλαν για την Ερυθρό κομμάτι, η υπεραστικοί του λένε. Σόπα, μήπω είναι το μπίκα στο χωριό τα ΜΑΤ που έξαμε πριν δύο-τρει μήνε. Καράγιο Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, Όχι. την έγκαιρη. Μπορεί να το, το βάλει. Βεβαίω, καλέ. Αφιέρωση. Ναι, επειδή το ζητά ο Έγκυρο λέει να ευχαριστώ. Δε και ένα, παρακαλώ. Παρακαλώ, ακούω αυτό που έχετε βάλει, το, αυτόν τον τύπο που πουλάει τα βιβλία και που πρέπει να μην τα έχει ανοίξει ποτέ του. Όσοι ναι, εγώ μιλάω, α παραγγέλνετε! Θε προλαβαίνουν όλοι τα δικά τα βιβλία! Να λέει. Ο Άδωνη, ο Άδωνη τα έχει γράψει. Ε, ξέρω εγώ ποιο είναι, αυτό δεν έχει διαβάσει όμω. Τι σημασία έχει, τα έχει γράψει. Ακούστε να σα πω τι λέει ο, ο γελίο, ότι ο Κουσταντίνο Παλαιολόγο. Δεν το λε γελίο. Θα σας πω εγώ τι τον λέω. Α, πείτε μου το λέτε. Ε, ε, υπέγραψε, λέει, ε, ε, τη συμφωνία με τους Δυτικούς. Κανένας Κωνσταντίνος Παλαιολόγος δεν πήγε στη σύνοδο της Φεράρας. Πήγε ο, Μιχα... ο, ο Ιωάννης Ωγγδος. Τι σημασία και... έχει. Έχει. Αίματρο για... τα ονόματα έχουν σημασία. Και... Κολλάτε και εσύ κάτι λεπτομέρειες τώρα. Και... και τι είναι ο Άδωνης για να το ξέρει, κανένας ιστορικός. Για στάσου. Μήπως είναι. Λοιπόν, θέλω να πω: Όποιο ψήφισε σε Λιμπερόπλο. έχει μεγάλη έκταση στου καφέδε. Μπράβο! Θα καταλάβουν αυτοί, βγάλω το ανακοίνωση. Στου καφέδε, ποιο? Μπράβο, μπράβο! Στου καφέδε, μπράβο! Στο λίγο καφέ, μπράβο, ρε! Α, στο πληθυντικό, όπω λέγονται. Μπράβο, εντάξει, ξέρω, θα καταλάβουν αυτοί. Πέστε στον αέρα, αύριο! Κέρα, Αρτολή. στι 25 Μαρτίου, το 12, είχα πάει σύνταγμα για την παρέλαση. Που είχαν βάλει τα κάκια να και να γνωστά. Ήμασταν... Όπω σε κάθε παρέλαση, τι άλλο. Ναι, ναι, ναι, όπως... Απορώ γιατί πήγε στην αρχή. Έτσι οι παρελάσει δεν γίνονται πια για τον κόσμο. Ήθελα να γίνω λίγο. Γίνονται για του πολιτικού. Λοιπόν. Και μαζί με όλο τον το κόσμο αυτό το λίγο που ήμασταν εκεί πέρα, ήταν και μια γριά. Από αυτού που να πεθάνουν ε... Α, στη φύση όλα αυτά. τι επόμενε. Να... Χωρίς λόγο για σας Ναι. Σωστά. Το ότι υπήρχατε δεν είναι λόγο. Ναι, hey, ναι, δεν υπήρχατε Το αμφισβητή, υπήρχατε Υπήρχαμε, ναι. Hey. Έχει. Τέλος. Έχει και το παραδέχομαι Λοιπόν, είχε γραπωθεί η γριούλα πάνω στα κάγκελα Πώ του είπε καταρχήν, δεν να του είπε μπάτσου, δεν άκουσα καλά. Όχι, όχι όχι. όχι. Είπε μπάτσου, Με μανία, τι να σου πω. Δηλαδή, η μάνα του να ήταν δεν νομίζω να το κάνω. Τέλο πάντων, κάποια στιγμή αλλού θέλω να καταλήξω. Γιατί και εγώ πολλέ φορέ έχω πει να ψοφίζουν οι γέροι και καλά του κάνουμε και να μην να πεθάνουμε, πα και σωθούμε. Είπε η γρέα τη ψοφή κουβέντα. Παιδιά λέει, Κοιτάξτε, εσεί θα τα κάνετε κάτι καλύτερα. Γιατί εμεί θα κάναμε κατά και σα Εμεί πρέπει να ψοφίσουμε. Το οποίο. Και δεν την ψοφίσατε επί Θα το κάνω πα και με την αφήνα, αλλά εντάξει. Μη λε παιδί μου, μη λε μπάτσι. Παρεξηγούνται. Τα... Πε γουρούνια δολοφόνοι, θα καταλάβω εγώ. αυτό. Υπάρχουν και κάποιοι γέροι που είναι άλλοι αλλη... σωστοί. Άκουσα να δεις. οι πουτάνες λέει το κάνουν για το παιδί τους. Ο Καρατζαφέρη ήταν στο Sky και λέει θα γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία για την πατρίδα. Το άκουσε αυτό. Α, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δεν μπορεί να το πω αυτό ο Καρατζαφέρη. Πατρί... Δεν είναι και μαθημένο στην Κολοτούμπα. Ή μάλλον να το πω καλύτερα είναι τεφορμέ, έχει καιρό να κάνει. Τώρα... Ή να το πω ακόμα καλύτερα έχει πάρει τη σκητάλη ο φώτη. Τώρα, τώρα το κάνει για την πατρίδα, δεν το κάνει για άλλε δουλειέ. Το... Αλλά και... για τι άλλο θα το κάνει... Για την πατρίδα. Γι' αυτό και για την πατρίδα ανταλλακτικά του έδωσαν και άδεια πανελλαδική εμβέλεια. Για την πατρίδα όλα. Έλα <Δελα>, ραβοστόλη, μ' αρέσει που θα στον αέρα. Τι? Σε πήρα την Παρασκευή, μ' Ναι. <Τι> Σε πήρα την Παρασκευή, να σου πω ότι πικάρει το σήμα στο ίντερνετ, με βγάλες αέρα... Το σήμα ακόμα πηκάρει. Αν νόμιζε ότι άμα σε βγάλει στον αέρα θα διορθωθεί, τίποτα δεν έκανε. Δεν κάνει δουλειά. Εν τω μεταξύ, όταν τα ακούμε σε ελληνοφρένια.net, ακούω όλα πια κάθαρα. Όταν όμω α ακούμε live για να έχουμε λίγο και τον παλμό έτσι, έχει κάτι. Ε, φίλε, σου παγώνει. ελληνοφρένια.net. Λοιπόν, να μα προτιμάτε. Ναι, αλλά θέλω να ακούω live εδώ γιατί εδώ είναι αλλιώ. λέει και κανένα live και αυτά θέλω να με την ώρα που σα δίνω. Ε, ε τι να σε κάνω τότε. Θα σου πω, ε, Θα το πω και εγώ αυτή την παρατηρήση. Ε, ο φίλο μα ο, ο κύριο Καλαμούκη. Εντάξει, αριστερό είναι πάρα πολύ γλυκούλη με τη ρεπούση είναι και δεν μου αρέσει καθόλου. Διόγνικο μου. Γιατί? Γλυκούλη φαίνεται. Είμαστε ναι, γιατί, πολύ... γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα, κατάλαβα. Είμα, είμαστε πολύ ρατσιστέ στην κριτική μα απέναντί τη. Δεν το είπε έτσι, μεν. Δεν το είπε έτσι, μεν. Αλλά ήταν περίπου στο κλίμα ότι μην τη χτυπάτε κάτω κτλ. Στην ίδια στιγμή βγαίνει η Ρία και αποδεικνύει ότι σαν επιστήμονα είναι πολύ πίσω. Δεν βρίσκεται που δεν σαν επιστήμονα. Την άλλη, αυτό το λάθο το έκανε και ο Καλαμίτσι. Μισό λεπτάκι. Αυτό όμω, παρόλα αυτά που εγώ διαφωνώ, τη συγχαίρω, μου έρχεται με τόσο. Τη αφαιρεί το δικαίωμα να πει αυτό που πιστεύει, λοιπόν, Όχι, γιατί ακούω διάφορα αυτέ τι μέρε, ακόμα και, και, και αυτό. Μόλις, ότι μόλις, δεν μόλις, μπορεί μόλις. να πει τη γνώμη, γιατί Λέει. ο άλλο είχε τα τάδε συναισθηματικά, <Λε> επειδή η οικογένειά του είχε πληγεί, α πούμε. Μόλι σήμερα, σήμερα άκουσα ότι χθε πάλι, χθε καπάκι, μίλησε κάτι, είπε πάλι για του 300. Αμφισβήτησε ότι είναι 300, ότι ήταν κι άλλη 400. ΕΣΠΙΗΣ, 500 τέτοιοι Μα δεν μπορεί να πει ό,τι μα θέλει Ας να πει ό,τι ΜΑΚΙΑ θέλει Το θέμα είναι μετά, αν συμφωνήσει ή διαφωνείς Αυτό είναι άλλο Εκεί κλείνω η εκπομπή του φίλου μας του Τράγκα Ο οποίος εντάξει είναι ακριβώς πολλές φορές Που είχε τη Δήμητρα Γιάννη Πού την είχε στο Σκάι. Ναι, την είχε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα Σόρι δεν μπορώ να μιλήσω για φασιστόκαν Πού μιλάς μωρέ ρε τόση ώρα Δεν μπορώ να πω Τι εβδομάδα Καλημέρα Επίσης Άκου να δεις πως είναι η ιστορία Και πόσο δηλαδή Είμαστε Δεν το λες Εάν είχαμε ρεπούσει Στις αρχές της δεκαετίας Του 50 του 60 Θα είχε βγάλει μία πλατεία Στο Λάκοβλου Ιστορικά Θα το είχε τεκμηριώσει Συμφωνούμε Σωστά Μπράβο Οι Αγίπτοι ξεκινήσαν από την Τάχρε. Οι Τούρκοι ξεκινάνε από την Τάξη. Και εμεί εδώ, μα*****, δεν έχουμε μία πλατεία που να λέγεται Τσολάκογλου. Φαντάσου, πόσο πίσω είμαστε. Οι μόνες πλατείε που έχουμε είναι του Ταύρου και τα Τουρκοβούνια, μαρκαία. Δεν φροντίσανε να έχουν μία σαν τη ρεμπούση εκείνε τι δεκαετίε. Να βγάλουν μία πλατεία στο όνομα του εθνικού ευεργέτη το Τσολάκογλου που λέει και ο φίλος μου Είμαστε Αγίπτοι. Πώ να γίνει η επανάσταση, έχει πλατεία μέσα στην Ελλάδα από τα θημορέα. Γεια, σκέψε το. Θα το τηλέφωνο κάποιος. Δεν το σήκωσα, δεν το σήκωσα. Τι είναι αυτό που λε τώρα, δεν το σήκωσα. Έχει χτυπήσει 150 φορέ. Όσε θέλει θα χτυπήσει. Και τι έκανε όση ώρα. Α, αυτό στο σκυλογραφιασμό. Αυτό σε νοιάζει. Είσαι περίεργο. Δεν σου πω, δεν τη χάρη να χαρίς. Α, αριστερό. Άξινο λέει για τι θέση. Λοιπόν, πάει μας μα κάνε ένα σου Πήγα στο Ίκαγλυφάδας, ρε Αποστόλη, άκουγα το σκάι ότι είναι πολλά αυτοκίνητα απ' έξω και μαζεύονται. Και κάθε μέρα ο Ποτοσάλτες λέει δεν υπάρχει ένας να τους γράψει. άκουρε Αποστόλη, και πάω και βλέπω 500 ζώα σαν και εμένα στην ουρά από τις 5 η ώρα το πρωί. Περιμέναμε να ανοίξει. Και το ζώο πρωτοσάλτε, άκου θα τα πεις όμως, τον πειράζονται τα αυτοκίνητα. Το φακό δεν τον πήγε να δει τα 500 άλλα που περιμέναν από μέσα. Και κάτι άλλο ρε αποστολή. Αυτός ο μεγάλος ο ηγέτης ρε, ο Σπυρόπουλος ρε, α, α, α, αυτό το κάθαρμα που το πληρώνουμε 30 χρόνια ρε. Δεν μπορεί να σηκωθεί να φύγει. Αυτός ο διοικητής του Ίκαρ, ο μεγάλος ο οικονομολόγος, που μα έλεγε ότι θα παίρνουμε συντάξεις σε τρει μήνες, να πάει στο διάλο αποστόλι, θα τα πεις. <Συλίκη>